από το Πασόκ το οποίο έκανε ζημιά σε αυτή την χώρα. <σουσίδε> το οποίο έκανε ζημιά σε αυτή την χώρα. το Πασόκ το οποίο έκανε ζημιά σε αυτή την χώρα. Μπράβο! <κλή> Όλοι, όχι μόνο η Βάνα Μπάρμπα αγαπάμε το Πασόκ το οποίο έκανε ζημιά σε αυτή τη χώρα, δεν έχει κάνει σε καμία άλλη χώρα ζημιά γι' αυτό το αγαπάμε, επειδή διάλεξε αυτή τη χώρα για να κάνει ζημιά. Όπως και η Βάνα Μπάρμπα, είπε πολλά. Είχε να πει πολλά πριν τα, πριν το Πάσχα τα είπα, αλλά εμεί τα μεταδίδουμε τώρα, γιατί με στο Πάσχα, με στην κατάνοιξη τη μεγάλη εβδομάδα, δεν ταιριάζαν όλα αυτά, ενώ τώρα, τρίτη του Πάσχα, ταιριάζουν όλα κανονικά. Και χρόνια πολλά, σε όσο δεν τα έχουμε πει από χθε, να τα πούμε και τώρα, όλα να είναι καλά, με δύναμη, υγεία, να αντιμετωπίζουμε αυτά που έρχονται και κάποια στιγμή να σκεφτούμε και αυτά που φύγανε, γιατί αν κάνουμε το δεύτερο, θα είναι καλύτερο και το πρώτο, αλλά δεν υπάρχει διάθεση ούτε για το ένα ούτε για το άλλο, οπότε, βάνα, μπάρμπα, κανονικά για το Πασόκ, της και όλα τα άλλα καλά που ζήσαμε μαζί. Παλαιέπως στήριζες uh, Πασόκ. Ήμουν πάντα, μα είμαι πάντα κεντρώα. Εγώ είμαι πάντα κεντρώα. Πάντα αγαπώ το Πασόκ. Πάντα... Ε, και τώρα. Φυσικά το, και το τώρα. Το Πασόκ του 3% Και τώρα. Αγαπώ το Πασόκ του 3% ναι. Mm. Αγαπώ το Πασόκ το οποίο έκανε ζημιά σε αυτή την χώρα. Μπράβο! Ε, μην ξερνάς ότι τα κόμματα είμαστε εμείς οι ίδιοι. Ε, αυτό το Πασόκ ήταν ο Έλληνας ο, ο Το Πασόκ τη μεταπολίτευση δεν ήταν το ίδιο με το Πασόκ, του χορτά του Έλληνα. Αυτό που είπε ο, ο, ο Πάγκαλος ήταν πολύ σοφό και αληθινό. Η διαφορά με το Πασόκ του τότε είναι ότι έφαγε όλος ο λαός χρήματα. Μαζί τα φάγαμε. Έφαγε και ο κάτω και ο μεσαίος και ο επάνω. Η διαφορά της δεξιάς ήταν τα φάγανε μόνο οι πλούσιοι. Η διαφορά. Στο Πασόκ έτρωγε η κουτσιμαρία. Ο Πασόκ έτρωγε η Αυτό το Πασόκ ήταν ο Έλληνας ο, ο, ο <Ρίξι> Αυτό το Πασόκ ήταν ένα Έλληνας ο, ο, ο Α, αυτό το Πασόκ ήταν ο Έλληνα ο Διεφθαρμένο. Μα αρέσουν πάρα πολύ οι αναλύσει τη Βάνα Μπάρμπα. Αυτή είναι που ακούμε, ρωτάθηκε στο Twitter. Πια είναι η Βάνα Μπάρμπα. Δεν καταλάβατε από τη φωνή, το είπαμε και εισαγωγικά. Δεν έχω περάσει πολλά λεπτά. Πέντε λεπτά που έχουμε ξεκινήσει, τέσσερα πόσα είναι. Έκανε μια πολύ σοβαρή οικονομική ανάλυση, αφού είπε ότι το Πασόκ ήταν ο Έλληνα ο Διεφθαρμένο και ότι αγαπάει το Πασόκ γιατί αυτό έκανε ζημιά στη χώρα, στη συγκεκριμένη χώρα. Οι αναλύσει τη Βάνα Μπάρμπα για το μαζί τα φάγαμε και όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο πιο κάτω από τι αναλύσει του στέγελου του. Του, του, Ράμφου, του Στέλιου Ράμφου, γι' αυτό και μας αρέσουν πάρα πολύ και του Ράμφου αλλά και της Βάνας Μπάρμπα. Η κάθε μία ανάλυση, η κάθε μία οπτική έχει διαφορετικά στοιχεία, αλλά όμως και οι δύο είναι πολύ καλές αναλύσεις, πιάνουν ακριβώς αυτό που συμβαίνει στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Βάζουμε μια τελεία στι αναλύσεις, τους φιλοσόφους, θα επανέλθουμε στη Βάνα Μπάρμπα, υπάρχει λόγο, για να πάμε στον κύριο Αλέκο που είναι. Υπουργό, συντονιστή του κυβερνητικού έργου. Έχει πέντε συντονιστέ. Το συγκεκριμένο κυβερνητικό έργο, έτσι όπω το βλέπετε, έχει πέντε συντονιστέ. Ένα από αυτού και πολύ στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα είναι ο Αλέκο Φλαμπουράρη και τη μεγάλη πέμπτη το πρωί μα συνέχισε τη γραμμή τη Νάντια Βαλαβάνι ότι όλοι μπορούν και πρέπει να δώσουν, ακόμη και αν δεν μπορούν να δώσουν στα αφορολογικά. Έτσι λοιπόν ο Αλέκο Φλαμπουράρη συνέχισε αυτή τη γραμμή και το πήγε λίγο παραπέρα. Άρα λέτε ότι στο Eurogroup στι 22-24 πότε είναι στη Λετωνία. Στι 24. 24 θα υπάρξει συμφωνία. Εγώ 100%. 100%. Εγώ τα πιστεύω 100%. Συμφωνία που θα περιλαμβάνει τι, ο έντιμο συμβιβασμό, τι θα περιλαμβάνει. Απλά πρέπει να δώσουμε κι εμεί. Ναι, ναι, θα περιλαμβάνει αυτό που γίνεται. Δηλαδή περιλαμβάνει αυτό που γίνεται και δεν μπορεί να μην βλέπουν τι γίνεται. Δεν μπορεί να μην βλέπουν ότι το Μάρτιο ανεβήκαν 13% τα έσοδα. Το μάρκιο από αυτά που είχαμε προπολογίσει, γιατί στην Ελλάδα πια. Έτσι είναι μια άλλη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που εμπνέει ακόμα και αυτού που δεν έχουν λεφτά ψάχνουν, βρίσκουν και πάνω και καταθέτουν. Μια κυβέρνηση που εμπνέει ακόμα και αυτού που δεν έχουν λεφτά. <συσίλιο> <συσίλιο> <συσίλιο> ακόμα και αυτού που δεν έχουν λεφτά. <συσίλιο> <συσίλιο> <συσίλιο> <συσίλιο> Μια άλλη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που εμπνέει ακόμα και αυτού που δεν έχουν λεφτά. Ψάχνουν, βρίσκουν και πάνουν και καταθέτουν τον ομολό του. Γιατί ξέρουν ξέρουνε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν τα πάει για να τα ρίξει σε μια μαύρη τρύπα. Έχει δίκιο. Αυτή η κυβέρνηση δεν τα ρίχνει στη μαύρη τρύπα. Πάει και πληρώνει τις δόσεις των δουνουτού. Στι οποίε δόσει είμαστε, τύπο και υπογραμμός, δεν περνά η μέρα. Όταν έρθει η δόση πρέπει να τη δώσει με την ίδια ώρα που να πλήρωται οι γιατροί. Από τι υπερορίε, τα νοσοκομεία, γιατί αυτοί κρατάνε τα νοσοκομεία, να πλήρωται οι φαρμακοποιοί, του χρωστάνε κάτι μήνε, ή να πλήρωται όσοι έχουν σχέση με το δημόσιο, όσοι υπάρχουν ακόμα. Ενώ όμω είμαστε κύριοι στις δόσει απέναντι στους τοκογλύφου, όπω του είχε αποκαλέσει παλιότερα και ο Πρωθυπουργό είναι ο Αλέκο Φλαμπουράρη, υπουργό συντονισμού εκεί τη κυβερνήσεω. Και όπω ακούσατε, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εμπνέει και κυρίω αυτού που δεν έχουν. Κάπω έτσι το είχε πει και η αλλά ήρθε μετά ο Βαρουφάκη και αποκάλυψε τι ακριβώ συμβαίνει με την έμπνευση των πολιτών. Η ελληνική κυβέρνηση. Πάντατε εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους τους δανειστές και αυτός το πρέπει να κάνει στο δίνει και κυβέρνηση που εμπνέει, ακόμα και αυτούς που δεν έχουν λεφτά και αυτός το πρέπει να κάνει στο δίνει και Για αυτά τα τρία ζητήματα δεν απευθυνόμαστε μόνο σε όλους όσοι στις σημερινές συνθήκες έχουν τη δυνατότητα να τα πραγματοποιήσουν. Απευθυνόμαστε και σε όλους όσοι δεν μπορούν. Απευθυνόμαστε και σε όλους όσοι δεν μπορούν. Ξέρουμε ότι πριν απ' όλα αυτοί, αυτοί είναι που με νυφαλιότητα θα ζυγίσουν τι έχουν να κερδίσουν και τι να χάσουν. <Το> Αυτά είναι από τι προγραμματικέ δηλώσει. Η κυρία Βαλαβάνη είπε: Απευθυνόμαστε και καλούσε τότε να πληρώσουν όλοι όσοι δεν μπορούσαν, δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Του κάλεσε, από ό,τι φαίνεται, είχε ανταπόκριση. Και ο Αλέκο Φλαμπουράρη το είδε αλλιώ: Ότι η κυβέρνηση εμπνέει αυτού που δεν έχουν και τα βρίσκουν και πάνε και καταθέτουν. Είναι θέμα έμπνευση. Πραγματικά υπάρχει μια έμπνευση τον τελευταίο καιρό. Τέτοια που κάποιοι άνθρωποι απαρνούνται το πλούσιο βίο του και μπαίνουν και αυτοί στο λιτό βίο. Πώ τώρα. Κοίταξε, ε, πονάει, πονάει αυτή η μετάβαση. Δηλαδή μια φορά σκέφτομαι ότι ξέρεις πρέπει να πάω να ζήσω λίγο πιο λιτά. Το έλεγα μάλιστα στο παιδί μου που σα συζητούσα με τη έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο να μπορεί να έχεις μια ζωή που ήταν μέσα στα τόσο λαμπερή και ξαφνικά καλύσαι να ζήσεις πολύ πιο λιτά, πολύ πιο απλά. Που ίσω να είναι και πιο ουσιαστικό βέβαια. Πιο αληθινό. Βέβαια, η μετάβαση είναι δύσκολη. Έλεγα εγώ τώρα να, να κάνω οικονομία και να πάω σε ένα σπίτι το οποίο να είναι λίγο πιο. Δεν μπορώ, δεν μου είναι εύκολο. Κακά τα ψέματα. Δεν μου είναι εύκολο να μην έχω μια γυναίκα μέσα σε ένα σπίτι, να μην, να, μην, να μην έχω ένα κήπο, να μην τρελαίνω μωρές ω Μα πώ μπορεί να γίνει όλο αυτό. Απ' την άλλη, πρέπει να το αντέξουμε. Πρέπει να περάσουμε στην όχθη. Γιατί πρέπει να, να μάθουμε όλοι εμεί που περάσαμε τόσο οχλιδάτα και καλά. Ότι στη ζωή δεν μετράει το να, να έχεις σπίτια, πισίνες, λεφτά. Αυτό που μετράει είναι να είσαι, να τα έχει μέσα σου. Εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Παρόλο που είναι δύσκολο. Θα τα καταφέρω γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μπορώ να πάω να ταξίδι, τώρα ετοιμάζω πάω με τα παιδιά μου να ταξίδι, και λέω: Όχι, θα πάω να ψωνίσω, θα κάνω τη ζωή που έκανα. Δεν θα πάω να ψωνίσω, θα κάνω τη που έκανα. Γιατί αρνούμαι να το κάνω πλέον, έχω μεγαλώσει. Δεν γουστάρω να τρέχω και να με έρμεω κάθε γκούτσι, μουτσι, πουτσι για να τρέχω και να με βλέπει η κυρία τη τάδε γειτονιάς. Το θέλω γελίο πλέον. Θέλω γελίο. Δεν σου λέω ότι μου εύκολο. Δεν σου λέω ότι ήμουν εύκολο. Ακούσαμε μόλι ένα παράδειγμα λιτού βίου πώ πρέπει να πορευτούμε. Μικρότερο σπίτι, αλλά τελικά δεν το επιλέγει γιατί δεν μπορεί από ό,τι είπε. Ε, δεν θα ψωνίσει, ενώ θα πάει διακοπέ. Και τι άλλο, είπε και κάτι άλλο, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, ζήσαμε ένα δράμα έτσι όπω το αντιμετωπίζει ένα συνανθρωπό μα, ο οποίο μπορεί κάποια στιγμή με την κέφια που έχετε, επειδή ανακατεύεται και με τα κόμματα, με το Πασόκ του 3% και με το Γιώργο, είναι και με τον Βενιζέλο με όλου, μπορεί να είναι και εκπρόσωπό μα στο κοινοβούλιο και κακό από φαίνεται με αυτά που Ακούμε δεν ήταν μέχρι τώρα, είναι άλλοι και άλλοι θα μπορούσε να είναι και η Βάνα Μπάρμπα έτσι λίγο πιο χαλαρά σήμερα επειδή ακόμη είμαστε σε καθεστώ ημιαργίας, γι' αυτό έχουμε και τη Βάνα, γι' αυτό έχουμε και όλα τα υπόλοιπα και πιο κεφάτη μουσική, με τα πασχαλινά, χωνευτικά και λίγο πιο χαλαρά. Πώς καταλαβαίνουμε ότι αυτή η κυβέρνηση πάει σε ρήξη. Πώ θα το καταλάβουμε, μπορεί κάποιο να πει, από τις δηλώσεις, Βαρουφάκη εκεί στα Χανιάξη, από την εκκλησία που είχε πει κάτι για ρήξη, από τα δημοσιεύματα του εξωτερικού, γιατί στο εξωτερικό δεν μπορεί υπάρχουν τέτοια, από μια αγωνία, εν πάση περιπτώσει υπάρχουν 15 δείκτες που μπορεί να καταλάβουμε ότι η κυβέρνηση πάει σε ρήξη. Θα ακούσουμε τώρα τον 16ο δείκτη και πώ τον αντιλήφθηκε ο Κυριάκο Μητσοτάκη που κάνει και την αποκάλυψη. Ε, λίγο πριν έρθω εδώ πέρα στην εκπομπή σας, στην Πασχαλινή κάρτα του κύρου Στρατούλη, ξέρετε τι δείχνει η Πασχαλινή Κ. Στρατούλη. Δύο αυγά, το ένα είναι ένα κόκκινο αυγό, ΣΥΡΙΖΑ, και το κάτω είναι ένα μπλε αυγό, μνημονιακές πολιτικές, τα οποία τσουγκρίζουν και σπάει το αυγό των μνημονιακών πολιτικών. Και σπάει το αυγό των μνημονιακών πολιτικών. Και σπάει το αυγό των λιμονιακών πολιτικών. Μα είναι σαφές εδώ πέρα ε, ε, τι, τι παίζεται. Αποκάλυψη. Σοκ. Είδε την κάρτα του Στρατούλη. Σήμερα το πρωί την έλαβε. Καθυστερημένη να το καταγγείλουμε και αυτό γιατί έχει περάσει το Πάσχα. Ή σήμερα το πρωί πήγε στο γραφείο, την άνοιξε. Καλύτερα για να μην είχε την ταραχή και να πέρασε λίγο πιο άνετο το Πάσχα. Και είδε το αυγό το κόκκινο, του ΣΥΡΙΖΑ, να σπάει το αυγό το μπλε των μνημονιακών πολιτικών. Και από αυτό βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι πάμε σε κάτι, το είπε και ο ίδιο. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Άσχημα τα πράγματα όταν ο στρατούλη βάζει ένα κόκκινο αυγό και ένα μπλε από κάτω να σπάει και να νικάει το κόκκινο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Κάντε τα κουμάντα σα. Το πρώτο ο Κυριάκο Μητσοτάκι Το κατάλαβε και είχε το θάρρος να βγει να το καταγγείλει και έτσι να προειδοποιήσει τον ελληνικό λαό. Κραυγή απόγνωσης και προειδοποίησης ώστε τέτοια να την πάρουμε αυτήν την δήλωση του Κυριάκου Μητσουτάκη συμβολή στην ευμάρια του ελληνικού λαού. Φεύγουμε από όλα αυτά, πάμε στι πλατείε τη χώρα, το μεταναστευτικό παίζει πάρα πολύ με του πρόσφυγε, ακούγονται νούμερα, ο φόβο πάλι στα ύψη, είναι και πολύ εύκολο βεβαίω για τα κανάλια να παίξουμε αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα έτσι και αλλιώ είναι εύκολο το να παίξει κάποιο, πολύ δύσκολο να κάτσει ε, λογικά, να σκεφτεί τι μπορεί να γίνει, γιατί γίνεται και. και, και. Επειδή εδώ, Σε αυτή τη χώρα δεν σκεφτόμαστε, δεν κάνουμε το δεύτερο. Είμαστε πάντα στο πρώτο, κραυγές, ξαλωσίνε όπω μα ταιριάζουν και όπω μα αρέσουν. Γιάννη λοιπόν η κυρία Χρυστοδολοπούλη το πρωί στο Σκάι τηλεφωνικά στην πρωινή εκπομπή να μιλήσει γι' αυτό και υποτίθεται από την αρμόδια υπουργό, μάλιστα είναι και αριστερή και του ΣΥΡΙΖΑ, Με χρόνια γνώση σε αυτά τα θέματα, περιμένει μια άλλη προσέγγιση. Όχι, δεν είναι. Πάνε ναι. στα ξενοδοχεία, ναι. είπα, ενδεχομένω θα τα θέλουν για να συνεχίσουν το ταξίδι. Βέβαια, ακριβώς. Ε, αυτό όμως που τελικά διαπίστωσα χθε, γιατί πήγα μόνοι μου σε όλε τι πλατείε, είναι ότι δεν υπάρχει κανεί έξω. Mm -hmm. Τώρα, αν το πρωί liάζονται άνθρωποι, τι να κάνουν mm -hmm. Τώρα, αν το πρωί άνθρωποι, τι να κάνουμε. Λιάζονται το πρωί άνθρωποι στι πλατείε, γιατί αυτή ήταν η κουβέντα, αν υπάρχουν στις πλατείε του κέντρου τη Αθήνα. Πρόσφυγε, μετανάστε και ακούσατε εδώ τον, την εικόνα, πώ την περιγράφει, πώ την αντιλαμβάνεται η αρμόδια υπουργό. Και εμεί είχαμε όλοι την εντύπωση ότι οι άνθρωποι που είναι στι πλατείε πεινάνε, κρυώνουν, αγωνιούν, φοβούνται, κρύβονται και ακόμη δέκα άλλε λέξει που μπορεί να κολλήσουν άνετα σε αυτέ τι τραγικέ, τραγικότατε καταστάσει. Τίποτα από αυτά λιάζονται. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο και για του ίδιου, γιατί για τον ήλιο τη Ελλάδα άλλοι πληρώνουν κιόλα. Ήτασía, εξοδολοπούλου, αρμόδιο υπουργό. Υπάρχει και μια σύσκεψη σε 35 περίπου λεπτά στο μέγαρο Μαξίμου, πια για να δούνε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντω. Με τον ήλιο από πάνω να καίει και να φέγγει και να ελιάζει αυτά που πρέπει να ελιαστούν. Δύο, 208 8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνία. Όποιο θέλει να στείλει σε εμέ γραφειοκρατία, το μήνυμά του και μετά όλο αυτό στο 54%. Και αν θέλετε να στείλετε mail στην διεύθυνση, στούντιο παπάκι. RealFM.gr. Όπω όλοι σα, περιμένει στο 21128-200, Είμαστε live, είμαστε ζωντανοί, είμαστε εδώ. Ο Νίκο Σαπρανίδη ρυθμίζει τον ήχο και η κυβέρνηση βρήκε έναν απρόσμενο και απροσδόκητο σύμμαχο στο θέμα των καταληψιών και των δημοσίων κτηρίων πανεπιστημίων. Θα τον ακούσετε τώρα. Εμεί δεν έχουμε τρομερή Δεν πειράζει που δεν λειτουργεί το πανεπιστήμιο. Δεν βάλασε το κόσμο. Α το κοιτάξουμε. Ακόμη τα παιδιά να βγάλανε και βίντεο! Είναι καλό το πανεπιστήμιο! Μπορεί μπορεί, το ρωτήσει, το Αγαπώ το, ποσόκ το οποίο έκανε ζημιά σε αυτή την χώρα. Μπορεί στην Ελλάδα πια, έτσι είναι μία άλλη κυβέρνηση, μία κυβέρνηση που εμπνέει ακόμα και αυτούς που δεν έχουν λεφτά ψάχνουν, βρίσκουν και πάνω και καταθέτουν. Την Ελλάδα πια Έτσι, Είναι μια άλλη κυβέρνηση Μια κυβέρνηση που εμπνέει Ακόμα και αυτούς που δεν έχουν λεφτά Ψάχουν, βρίσκουν και πάνουν και καταθέτουν Μπράβο! Είναι μια κυβέρνηση πηγή έμπνευσης Για όλους όσους δεν έχουν λεφτά Και βρίσκουν όμως, τα βρίσκουν Μόνο που τη βλέπουν την κυβέρνηση Τους εμπνέει και πάνε και τα βάζουν στις εφορίες Τις τράπεζες Διότι νιώθουν ότι δεν πάνε στη μαύρη Τρύπα δεν τα λέμε εμείς, τα λέει ο κύριος Αλέκο Φλαμπουράρης και μεγαλύτερος είναι και ο σοφότερος είναι και στο κέντρο των εξελίξεων και αποφάσεων μες στο Μαξίμου γιατί αυτό αποφασίζει τελικά και μια δεκαρδιά άνθρωποι και ο κύριο Φλαμπουράρη είπε και κάτι άλλο που θα ακούσουμε τώρα και δείχνει πώ θα κατατροπώσουμε του ξένου. Να σας πω κάτι, ε, η εικόνα που μας θέλασε ο κ. Στρατούλης χθε είναι ότι η, η θα πάλι τις τελευταίες μέρες αφόρητες πίεσεις, έχουν επαναφέρει όλα τα σενάρια από την αρχή, κόψιμο συντάξεων, ΦΠΑ που λέγαμε, συλλογικέ συμβάσει τα πάντα. Ε, Ως, Όντως υπάρχει μια τέστα σκληρή γραμμή από τους θεσμούς. Η σκληρή γραμμή υπάρχει, το θέμα είναι, το... εγώ δεν αισθάνομαι πίεση, δεν αισθάνομαι την πίεση. Δεν θεωρώ ότι είναι... Ο χαρακτήρα τα... ή ότι για είναι... Γιατί είναι... Όχι, όχι, θεωρώ ότι είναι τακτική τους. Νακ. δεν θα το δεχτούμε, εμεί θα μείνουμε σταθεροί και θα τα πάρουν πίσω. Μπράβο! Άλαιο. Αλλά τι έχουνε μια πίεση που λέει, δεν σας δίνουν τα λεφτά ρε παιδί Τι θα γίνει εδώ. Θα τα δώσουμε. Θα τα δώσουνε. Μπράβο! Άλαιο αυτοί θα λυγίσουνε, αυτοί θα κάνουν τις κολοτούμπες, αυτοί θα κάνουν πίσω. Εμεί όπως ακούσατε θα μείνουμε σταθεροί και θα μας δώσουνε και τα λεφτά, θα τα δώσουνε. Έτσι ακριβώς όπως ταιριάζει σε ένα περήφανο έθνος, όπως είναι αυτό το έθνος, που είμαστε όλοι εμείς εδώ, μαζί με τους επισκέπτες μας, τους αγαπημένους, των Ελλήνων. Τι απομένει το έθνος. Ναι, αγόρι μου, τι κάνεις από στο λάκι μου. Αγόρι μου. Είσαι καλά, πού ήσουν αυτέ το βράδυ καλά και δεν ήσουν εκεί να δεις κανένα. Όχι, παιδί μου, προσπάθησα να ήσουν. χωνέψω. Είχα την τζατζικήλα, μου βγαίνουν και τα ρουθούνια. <laughs> Νομίζω έχω λίγδα αρνιού και πίσω από τα αυτιά. Πώ έφθεσε το αυτιό από πίσω το αρνί, δεν το κατάλαβα. <laughs> Ήταν ένα παϊδάκι σε σχήμα σφυροδρέπανο, το δαγκόνα από μπροστά, <laughs> μεγάλωσε από πίσω το γαμίδι. Ήδη <laughs> άλλο, πώ το έκανε αυτό το αρνί. Ξέρω εγώ πώ το έκανε. Πώ περπατούσε πριν. Ναι, τι κάνει. Μπορώ να σου πω γιατί είναι περίεργε ημέρε. Δεν είναι σωστό και μόλι έχω βγει από νηστεία και έχω αρχίσει Φραφείς να τώρα. ξαναγνωρίζω το σώμα μου. Έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ μεταγραφή το Γεωργιάδη. Ακούω σποτάκι τη Γεωργιάδη, ακούω σποτάκι. Α, ναι, ναι, το έκανε. Δικό μα είναι, αλλά ναι. Τι να κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει όποιο άνοιγμα μπορεί. Να το έχουν σιγουράκι. Καλείς. Τώρα από το γυρνάκι στο μνημόνιο, πιο μνημονιακό από όλου είναι ο Άδωνη. Ποιο θα στηρίξει το μνημόνιο καλύτερα από όλου ο Βαρουφάκη. Α πω τι είπε ο Τσιμπρασιά, το κυρίαρχο κράτο δεν είμαστε κυρίαρχο λαό. Πώ το είπα αυτό, Είπε δεν είμαστε κυρίαρχο δεν μπορεί να το πει. Έχει συμπαντικόσει όλα του άντρε. Ξαφνικά δεν είμαστε κυρίαρχο λαό. Και λίγο είπα, θα πει ότι δεν έχουμε και περήφανα γυναίκα. Ποιο είπε όμω ότι η εντολή που πήρε από τον λαό που είναι σε κατοχή είναι να μην μαλώσει με του κατακτητέ. Ότι η εντολή που πήρε είναι αυτή, αυτό είναι ακριβέ. Δηλαδή με του κατακτητέ τι να κάνουμε, τι άλλο θα κάνουμε, θα συνδιαλλαγούμε και θα διαπραγματευτούμε. Δημιουργικά, δημιουργικά πάντα. Τώρα μεταξύ μα αν επιλέγατε σύγκρουση δεν θα ψηφίζατε ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τέλο πάντων, χέστο. Ναι. Έλα. Έλα Λούνα αστέρι μου. <laughs> Άχα. Γα... στο χέρι μου. Ολλανδικό. Έλα. Σε όλους έχουμε βγάλει παρατσούκλια, ρε. Άδωνης, Μπουμπούκος κτλ. Στο καμένο έχουμε βάλει, βγάλει τίποτα. Καμένο καμένος είναι, είναι παρατσούκλια από μόνος του. Τι να του βγάλεις. Μα*** κακο, του Τον βλέπω στην τηλεόραση και μόνο αυτή η λέξη μου έρχεται στο μυαλό. Ποια. Μπαλαμπο Πες το φίλο μας εκεί πέρα το θύμιο Ότι τα χάλια που βλέπω γενικά σε αυτόν τον τόπο Με οδηγούν στο συμπέρασμα Ότι οδηγούμαστε ή σε εμφύλιο ή σε πραξικότημα Μας οδηγούν μάλλον Ναόμι Κλάιν εσύ Την έχουμε καραπου*** Τι Όχι τίποτα λέω έτσι πως διαβάζεις τα γεγονότα έτσι ωραία Θα μας ξεσκίσουν, θα μας ξεστελήσουν. Εγώ φοβάμαι με <σοβάμαι> αυτούς που έχουμε μπλέξει με, με τις τρελές όλες τις λούγκρες τώρα που συριζοποιηθήκαμε. Φοβάμαι <σοβάμαι σοβάμαι> ότι οδηγούμαστε αυτού. σε αμφίλιο. Δεν Τα έχω ξαναπεί. Δηλαδή. Αμφίλιο. Δεν ξέρουμε <σοβάμαι> ξέρω πού θα μας έρχεται. Άντρες, συνέλληνες, <σοβάμαι> συνάντρες. Ταμπουρωθείτε όλοι. Θα μας Όλους, Δεν μίλησα εγώ για Σιριζέο. Εγώ είπα ότι μα οδηγούν σε πραξικόπημα οι φίλοι μα οι Ευρωπαίοι. Ε, ναι, εντάξει, και τι Α, να κάνει και ο καμένο. Αν τον οδηγήσει σε πραξικόπημα, αναγκαστικά θα το κάνει και αφού θα ζοριστεί. Αλλά σοβαί, θα, εξαμάνια... θα βγάλει τα τάξη στον δρόμο με την πρώτη ευκαιρία. Καταλαβαίνω. <συλίξε> Ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, αγόρι μου. Καλό Πάσχα. Να σε καλά, φτιάχνω, ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια, πολλά. Καλή πρωτομαγιά τώρα, τι Πάσχα. Νέα Σμύρνη. Μ' αρέσει Νέα Σμύρνη, Νέα Σμύρνη, αγαπώ να ξέρει. Χωνιά πολλά και ευτυχισμένα και τέτοιε εκπομπέ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Συγχαρητή. Να σε καλά, να σε καλά. Πού την κάνει, Τα φιλιά ευχαριστώ. μου στην όμορφη Νέα Σμύρνη. Ευχαριστώ, τα παίρνω όλα. Όλα, εντάξει, λίγα είναι το πρόβλημα, όλα είναι καλά. Ναι Γεια σου γα*** με αποστολάκιο γυμναστήριακός Γεια σου φίλε ταξιτζή Σαμαρικέ που δεν έχεις ανάγκη Που παίρνει κούρσες στο αεροδρόμιο Και όλα καλά Να σε καλά έρθει ανάπτυξη μόνο σε σένα Γιατί καταδικάζεται καταδικάζετε ρε μά*** Μόνο ότι προέρχεται από δεξιά Η άκρα ξεοχρυσή αυγή και αυτά Και δεν καταδικάζεις και την αριστερά με αυτές Έχει σημασία και η αφετηρία καμιά φορά φίλε, δεν θέλω να σε ταράξω. Έχει σημασία η αφετηρία. Γιατί ρε μα πάνε να πούμε και γράφουνε πάνω στη βουλή και δεν κανένα κανένας τίποτα, δηλαδή έχει δικαίωμα... Καλά, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Άλλο να γράφεις πάνω σε ένα κτίριο και άλλο να γράφεις με ένα μαχαίρι πάνω σε ένα Πακιστανό. Άντε και κα**! Γ... Φασισταριά όλοι δεν καταλαβαίνετε τίποτα, τα έχετε κάνει όλα ίδια. Αλλά γιατί όμως, ρε μα***τε, ο μα***κας και λέει δεν τρέχει τίποτα, πήγαν 500 αναρκικοί και γράψαν από εδώ τι κάνουν και κάψαν αυτοκίνητα, ρε, δεν πω να γ***** πειράζει φίλε, υπάρχουν εκπομπέ, υπάρχουν εκπομπέ που θα επερασπιστούν και την άλλη πλευρά, θα βρεις. Ψάξτε λίγο, δεν τρέχει τίποτα. Να την καταδικάζεις τη βία ακόπου και απ' προέρχεται Σιγά την καταδικάσου από όποια προέρχεται <συσίλια> Τη βία του Σαμαράσου την καταδικάζεις εσύ από όποια προέρχεται <συσίλια> Γιατί η βία μόνο είναι το ξύλο για σένα και όποιος γράφει σε ένα κτίριο Άι πάρα μας από το χάμο <συσίλια> Τον να κόβει τη συντάξη δεν είναι βία Τον να έχει τόσους ανέργους δεν είναι βία Βία είναι τα άλλα Αλλά το ψήφισε το Σαμαρά Αντε ρε κρ*** σου μα Αγαπώ το Ποσόκ το οποίο Έκανε ζημιά σε αυτή την χώρα. Ε, μην ξεχνά ότι τα κόμματα είμαστε εμεί οι ίδιοι. Ε, αυτό το Πασόκ ήταν ένα Έλληνα διεφθαρμένο. Μπράβο! Ευτυχώς δεν υπάρχει πια αυτό το Πασόκ με τον Έλληνα το διεφθαρμένο Ευτυχώς έχουμε τελειώσει από αυτό το Πασόκ και από αυτό τον Έλληνα το διεφθαρμένο Χάθηκε, εξαϊλώθηκε ως διαμαγείας, δεν πήγε πουθενά άλλου Και έτσι έχουμε τελειώσει με τα αρνητικά και τα άσχημα του παρελθόντος Ξεκίνησε η Τρίτη, σήμερα, μετά το Πάσχα και υποτίθεται, είμαστε όλοι πιο ήρεμοι γιατί έχουμε κάτσει κάποιες μέρες, ξεκουραστήκαμε, τίποτα. Στα κανάλια δεν ισχύει αυτό. Θα ακούσετε σε δύο μέρη έναν μίνι καυγά μεταξύ Αδόνιδο και Ρωμανιώ. Περιμένω να ανασκευάσει και να δεις συγνώμη το Γιάννη Βρούτζη. Γιατί στην εκπομπή εδώ έκανε αυτό και ο κύριος Στρατή, που <σχυ> μεγάλη αποκάλυψη, ότι ο Γιάννη Ωβρούτση είχε σκοπίμω παραπλανήσει τον τρόπο καταγραφή των αποθεματικών και τη βιωσιμότητα του <σχυ> συστήματος συστήματο γιατί έγινε αναλογιστικέ μελέτε, για να βγει μετά η ανεξάρτητη αρχή και να βγάλει ένα χαρτί προ τον Πρωθυπουργό και να πει ότι η κύρια μεθοδολογία που ακολουθούμε είναι η ίδια που ακολουθεί σε όλη την Ευρώπη από όλε αντίστοιχε αρχέ. Δεν είναι καμία σχέση με τον κ. προηγούμενη κυβέρνηση. Και αφού το σηκώσανε το θέμα και τρελάνε τον κόσμο με τον κακό το Βρούτσι που είχε αλλοιώσει τα στοιχεία επίτηδε, μόλι πήγε η επιστολή τη Ανεξαρτήτου Αρχή, Μόκο. Και ο κ. Ρωμανιά και ο Ζαντούλη. Άρα να ζητήσουν μια συγγνώμη. Πάμε ω τώρα στο μεγάλο θέμα. Θέλετε απάντηση. Με αυτό το διάλειμμα. Όλοι τελειώσουν το λόγο, θα ζητήσουν απάντηση φυσικά. Μόκο. Ε, θα ζητήσετε συγγνώμη από το Βρούτσι. Μετά την επιστολή τη Ανεξαρτήτου Αρχή που σα εξευτέλυσε, θα ζητήσετε συγγνώμη. Έτσι κάνουν οι κύριοι. Αυτό ήταν το πρώτο μέρο. Μπήκε λίγο εκεί η φωτιά για να. Φουντώσει αμέσως μετά. Το μόνο που θα σου τώρα, τώρα. Όταν ανακατεύετε τα τα δικά μου, τώρα, να είσαι προσεκτικός, λοιπόν, ότι έχεις τύριε, Να έχεις συγγνώμη, να Σάνι. Αλλιώ Η αρχή, Μπορεί να φοράτε το χαρτί. Δεν ξέρει να σου γίνεται στη Κάθε Λοιπόν, τώρα. Κάτσε τώρα. Να μια απάντηση Εδώ έρχεται Αρχή να Ναι, να καταρχήν. Θες να το επαναλάβω, επειδή το λες πάλι. κάνουμε μόχο. Το Ο, η αναλογιστική μελέτη έγινε χωρίς να υπολογιστούν τα αποθεματικά του συστήματος. Και σας είπε Ω. η αναλογιστική μελέτη... <σφυ> άσε μου ξάχαρθεί, άσε, άσε τι μου να σου πω τώρα, για να μαθαίνεις. Διότι κάνεις ότι τα ξέρει όλα, αλλά δεν ξέρεις σου γίνεται σε αυτό το ζήτημα. Σου απαντώ λοιπόν, ότι το σύστημα έχει αποθεματικά. 18,7 δισεκατομμύρια ευρώ είναι που μελέτη. είναι η παρούσα αξία είναι που ισοδυναμούν μηδέν. Η μελέτη, μελέτη. έχει μηδέν. Από αυτό τα καταλαβαίνω αυτά λοιπόν. Ποια κίνητα μπροστά τα Τι τα, θέλει. Και δεν του ζητήσατε και άξεστο και που δεν ξέρει. Είχε καλό τέλο, γιατί κάποια στιγμή έκανε μια κοιλιά εκεί με τα στοιχεία. Πρέπει να βαθμολογούμε και του καυγάδε. Αλλά προ το τέλο φόρτωσε ωραία, με σαγλαμάρα, με ανίδεο, άσχετο και όλα τα υπόλοιπα. Ακούσαμε δύο Ελληνόπουλα να τσακώνονται, το Ρωμανιά και τον Άδωνη, για φλέγοντα θέματα που αφορούν όλου εμά. Ο Μητρόπουλο, από το άλλο κανάλι, ενώ γίνονταν ο Καυγά, για πλάκα έριξε κάτι βαριέ καταγγελίε για ονόματα που βρίσκονται μέσα στι λίστε. Απλά, απλά, απλά. Πολλοί υπουργοί, υπουργοί και δημοσιογράφοι στην σταλική Κολούθη. Και, και οι συγγενείς του. Με ποσά πάνω από 500.000. Άρα, άρα λοιπόν, μην τολμήσει κανένα να φέρει μειώσει μισθών σε συντάξει. Με ποσά πάνω από 500.000. Δεν δε πρόκειται να δεχτούμε μειώσει. Γιατί δεν τα βγάσετε τώρα λαφτά στη δημοσιογραφία. Να τα να δώσετε στον ελληνικό λαό. Να τα δώσετε στον ελληνικό λαό. Κύριε Γακλαμπάνη, έχουμε μείνει νομίζω κι εσεί. Τα ο Εγκίτα τα φαντάζετε. Θέλω, Εγώ μην δεν τα ξέρω. Και διότι... πολιτική πρώτα, πρόσεχε να μην κάνω. Πολιτική και οικονομική πάλι. Και ενεργία πολιτική. Βεβαίω. Από, από, από όλα τα κόμματα. Από όλα εκτό από το κουκούνιου κόμμα. Από όλα τα κόμματα. Και από το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Από ό,τι έχω δει. Λέω, όχι, δεν ξέρω, να δεν ξέρω. Υπάρχουν από όλα τα κόμματα. Είπατε τα όλα τα κόμματα εκτό από το κουκούνιου. Έτσι αυτή η εντύπωση. Για το ΣΥΡΙΖΑ δε, το, το είπε, το ξύπε μετά, λίγο, το γύρισε στην εντύπωση. Έτσι, εκεί το πρωί που εξελισσόταν ο διάλογο, ο δημόσιο, στη λίστα Νικολούδη υπάρχουν ονόματα πολιτικών δημοσιογράφων. Τώρα τι ακριβώ θα γίνει, τα ξέρει λέει ο Νικολούδη. Περιμένουμε μια πιο, ε, σαφή τοποθέτηση. Για να κρίνουμε και επ' αυτού του θέματο φορτώνει σιγά-σιγά ξανά η επικαιρότητα. και αυτό είναι πολύ καλό για την επικαιρότητα. Για αυτού που παρακολουθούν την επικαιρότητα δεν είναι ό,τι καλύτερο. Βλέπω ήρεμο σήμερα, σα ακούω μάλλον. Γαλήνεψα από τι μέρε. Ναι, ναι, είναι Να σου πω, πολύ μαγική. Η μαγική πάει σύννεφο σε αυτή τη χώρα, δεν περίπου. Τι να σου πω. Είναι και ό,τι μα έμεινε, το μόνο που εξάγουμε πια. Σκεφτόμουν τώρα πριν από λίγο. Πόσο επίκαιρο θα το φάρει κλίν πριν από 35-40 χρόνια είχε πει, θυμάστε. ο ιστορικό του μέλλοντο είναι αυτό που θα μπορέσει να αναλύσει πώ τόσο λίγοι άνθρωποι σε μια τόσο μικρή χώρα κατάφεραν να κάνουν μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα τόσε πολλέ μαγίε. Πριν από 30 Χρόνια μια χαρά, τα Έχεις δίκιο. Ναι. Ζωή. Κατέβα από εκεί πάνω μου, Όρι, τι κάνει πάνω στο κάγκελο. Κατέβα, ζωή, σε είδανε. Κατέβα, δεν πειράζει. Φτάνει. Έχο. Σε είδαν όλη η ζωή. Το έκανε στο κομμάτι σου. Κατέβα τώρα. Γιατί πήγε ο Τσίπρα στον Πούτιν. Γιατί δεν είχε Πούτιν κεφαλή, κλείνει. <laughs> πήγε να δει για καινούργιο ταμπατζή. Μα δεν του κάθεται ο ταμπατζή όμω με τίποτα. Μια στην η... Αμερική, μια στη Ρωσία, μια στην Μέρκελ Φιέλλον. να κλείψει. Όπου και να πάει ταμπατζή δεν του κάθεται. Έχουν Τόσο πολλοί αυτοί εδώ μέσα που έχουν βαρεθεί, ούτε να γαγάσουν άλλο, δεν δε, δε, έχουν κουράγιο. Δυστυχώ, φιλαράκι μου στην ιστορία τη ανθρωπότητα μα λέει ότι όλε οι μικρέ χώρε είναι πιθανέ των μεγάλων δυνάμεων. Μα το <σομίλωσαν> θέμα είναι και οι μεγάλε δυνάμει βαρέθηκαν να μα γαγάνε. Αυτό είναι το κακό. μα, κύριοι. μα να γίνει δουλειά να πάρουμε λίγο δανεικό, να πάρουμε μια ανάπτυξη. Και δεν μα γάνε κανεί. Έχουμε δύο επιλογέ, Όπω δώσαμε τη δημοκρατία πριν 2, 000, 000 χρόνια, να δώσουμε ένα σύστημα που θα στην ιστορία σε 5, 6 γενέες, 6 σημείο, προσολά, και μου. Δυστυχώς αυτό είναι: ότι τα Πε χρόνια πολλά, ρε. Χρόνια πολλά. Ρε, δεν πα στο διάλογο που θα σου πω και χρόνια πολλά. Μα έχει ξεπατώσει ο Μπόμπολα τα διόδια, θα σου πω και χρόνια πολλά. Έστω στο διάλογο. Καλά, να σου ε, πω, ε, δεν πειράζει. Ε, μπορεί να σε έχει ξεπατώσει, ε, μπορεί να έχει λήξει και η σύμβαση τη Αττική οδού, Αλλά φαντάζομαι ο Τσίπρα δεν το αφήσει να περάσει έτσι αυτό. Ε, θα, ε, κοπούν ε, ε, θα κοπούν τα διόδια, θα κοπούν. Από το ΣΥΡΙΖΑ τα διόδια θα είναι εκτό Αττική. Εκτό Αττική. Εκτό, πώ θα το ονομάσει αλλιώ. Λοιπόν, περιμένει πέντε, εκτό Αττική τα διόδια, από το σχηματάλι θα ξεκινάνε. Εσύ εννοεί αυτό. Εγώ, μάλιστα. Εντάξει, το βλέπω κι εγώ να έρχεται καλέ. Λοιπόν, λοιπόν, τώρα που είναι το παιδάκι μου στο σπίτι, θέλω να το φέρω ένα τραγουδάκι, Μωρέ, σε παρακαλώ. Θα να το, το τραγουδάκι τα πιο ωραία παραμύθια που σας είχαν αντιγηθεί. Έτσι, κοίταξε λόγο. Να μην ε. βάλω του Λογίου Μωρέ τώρα, θα βάλω τον νιόνιο. Ναι, λαμώρ, βάλει το. Συμβιβασμένο τώρα, ξέρω εγώ. Να βάλω μια καλομήρα κατευθείαν, να μα διορθώσει. <laughs> Yeah. Και καλομήρα να βάλει το, όπω το λένε, το υπάρχει άλλη, ξέρω εγώ. Μ' αρέσει που την κάμα την έχει. Όταν πατά σαββόπουλο στο φάκελο, σου έρχονται και όλα τη καλομήρα. Άσε που με ενημερώνω από το κοντρόλ, ότι αυτό είναι τη Μάρο Λίτρα. Τώρα τι μαρολίτρα, βρέα, αυτό κάνω. Σιλά, μου ρίξε, θα σου ξέρει τη καλομήρα που δεν ξέρει τη μαρολίτρα τσόκαρο. Γιατί ήσουν για σαββόπουλο για παραπάνω. Την καλω... Και την καλομήρα, την ξέρω. πλέον δεν μου έρχεται ένα τραγούδι τη καλομήρα. Καλ... Βάλε το αυτό που σου λέω, τώρα το τραγουδάκι. Το α... secret combination πείραζε να το πεις, Δεν σου έρχεται κανένα τραγούδι. Μα εκπροσώπησε επαξίω τρίτη θέση. Επαξίω, επαξίω. Μπράβο, μπράβο το κοριτσάκι μου. Να είναι καλά εκεί που είναι. κι ο σύνος, να είναι καλά. κι εσύ να είσαι καλά. Και καλό Πάσκα σα, εύχομαι παλικάρη. Αχ, αυτή η το νοήσε, το Λέων, αφού τον Ιούνιο πάλι σε θα πάμε. Τι χαρά? Είδα στον ύπνο μου και δεν έχω να πληρώσω. Και τα, δικά μου τα όνειρα Στην Λουκά έχει δώσει άλλο τηλέφωνο, ρε φίλε, και σε βρίσκει η καταστήρα να δουλεύει. Βέβαια τη έχω κινητό μου. Μη σου πω και πέρυγε Viber γιατί νίκη λίγο τσίπρα. Ναι, το έχω καταλάβει, ρε φίλε, το έχω καταλάβει. Έτσι τα κάνει. Καλά, τι το κλείνει και τέτοια να πούμε. Όλα στη μένα είναι. Όλα στη μένα τα έχει για να ψάρω με μισή να σα ακούω. Ψαρώνει το Πιάνει, δεν κατάλαβα. Πιάνει, πιάνει. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα κανένα πρόεδρο ποτέ. Μπαίνει ήρεμο. Δεν πρέπει να πάρω πέντε ταβορ. Για να μπω στη Βουλή! Ο Γιακουμάτο, Ανταβόρ, τα μόνο από την Κωνσταντοπούλου, περίμενα να τα πάρει. Πού άλλο. Τον Άδωνη τον ανέχει, δεν έχει θέμα. Είναι. Το έχει συνηθίσει τον Άδωνη. Άκουμε τώρα, η καλύτερη τιμωρία αυτών του να τον πτήσει ένα δωμάτιο αυτών, την Κωνσταντοπούλου, τον Άδωνη και την Κανέλη, φίλε. Dark room, ε. Να το βάλει να τρώει ποντίκι από τι μαρμελάδε, από τον πατέρα του, έτσι για να μάθει. Α, και ας, να τον αφήσει τρει μήνε με μαλλιάβαφο. Α, μαν, το σκλίρνα κι εγώ. Ούτε τα Έλα γεια. Συροχή. Φροχει που χώρε σε κάποιο στο πρωί σαν στάχια Έλησε σπάνω στου σώμα του χρυσά μαλλιά. Σαν σταχη, χώρε, σαν στα φιατά τα φίλια. Έλαστε κάτι. Στη καδιά μα μας ματιά μα χίλι του ειδού. Κοντά βάλουμε ποφέρη, τα ημέρα θα μας πει Θα μας φείγει, θα ξανά και όλο πάλι από την αρχή. Εδώ είναι το μία Ιάνηξη, γιατί υπάρχει και το ένα το χελιδόν, υπάρχει και το ένα το σύνεφο, εδώ είναι μια Άνοιξη κανονικά. Κάπω έτσι θέλαμε να την υποδεχθούμε και να μπούμε και πιο μαλακά στα τη επικαιρότητα να φύγει και αυτή τη βδομάδα που είναι τι κάπω κουτσουρεμένη. Και από την επόμενη να αρχίσουν τα περιχρεοκοπίας και όλα τα υπόλοιπα όπως τα γνωρίζουμε και τα έχουμε συνηθίσει. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, θα κολλήσει ο λαός στο τρίτο μέρος και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Με ένα φιλί και εσύ μου χάρισες όλη την άνοιξη σε ένα κορμί Μην μιλάς άλλο αγάπη, αγάπη είναι παντού Στην καρδιά μας, στη ματιά μας τρώει τα χίλη, τρώει το νου Κι όταν θα έχουμε κοφέρει καλημέρα θα μας πει θα μας φύνει θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. <ΣΣΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> Χθες ήταν ερωτάς <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> Χθες ήταν σύννεφο isi wrochi gdy chcesz i tan Τα αστέρια του θα ει πωσε, Μισε ο ουρανό. Μην μιλά σαν λόγια, αγάπη. παντού. Στην μα, τα του. θα κλέψω μια του φίλου μα πρώτη φορά όλα τέλεια, αλλά όχι να γράφουνε Στου δημόσιου χώρου. Εχι, τώρα στα κτίρια πάνω πάνω στο κτίριο, μα το κτίριο. Τι όφεξε το κτίριο. Το είδε στο πολιτεχνείται όλα που το καθαρίσαμε. Σκατά. Φάνηκε πόσο σκατά ήταν από κάτω. Μπορώ να λύσω ένα εσωκομματικό κομιστικό μέσω του σταθμού, όχο, όχο. ακούει ο θύμιο. Ακούει με τα βόρων έχω. Μαφαντά τα πρώτη φορά αριστερά. Λοιπόν, τα τελευταία δύο χρόνια, σοφά ίσω, οι κομιστέ πήγαμε να αποτραβηχτούμε από την έννοια αριστερά και να πούμε ότι εμεί δεν είμαστε αριστεί, είμαστε κομιστέ. Τώρα το... πρέπει να αποτραβητε και από το κομιστέ, πέφτουν και αυτό. Όχι, όχι τώρα Δεν ξέρω ότι θα γίνουν λαφαζανέ οι κομμοιστέ. Θα υπάρχει θέμα και στον όρο αυτόν. Λοιπόν, και αυτό δεν είναι δικό μου εντελώ. Απλά τρόπο να τα αλλάξουμε και επειδή αυτή να ευτελείσουν μια έννοια. Δηλαδή παλιά έλεγε βήμα αριστερό και αιστειλάσουμε μια υπερηφάνεια. Αυτή λοιπόν πάνε να τη ευθελήσουν. Οπότε όταν θα βρει το χρόνο το κόμμα και να σχοληθεί και με αυτά, πρέπει εμεί να αποδομήσουμε τη λέξη Σύριζα και αριστερά μαζί και να πούμε ότι εμεί είμαστε αριστεί, απλά αυτή δεν είναι πια αριστεί. Αριστερά... Θα το ξαναρίζουμε, πρέπει να προπαγαντήσουμε ότι σύγχρονη. Πολύ πληροφορούν. Κουκέτε πάνω αυτό εδώ. Σύριζα και αριστερά δεν είναι. Υπάρχει. Θα Αυτή μπορούσε το ΚΚΕ να βίνει ένα πιο ωραίο όρο, έτσι, η, η πολυσεβοκοποίηση, ας πούμε, ή η, η αυτοπρολεταροποίηση. Να, γιατί και να το προλετέρ και λίγο είναι λίγο κουραστικό, βαρετό. Και για να κάνουμε και λίγο διαφήμιση, ένας που έχει πρωτοφωνάξει ότι δεν είμαι αριστερός μου είναι ο Νίκος Απογιόπουλος. Μην μιλάς έτσι στην εκπομπή όμως, με βρίζεις. Να σου πω και ένα παρασκήνιο με τον Παναγιώτη λαφαζάνη, που έγινε προχθές στη συγκέντρωση των χιλίων. Για yeah, Είναι έξω ο Παναγιώτο, φαίνεται έτσι. Αν τον Παναγιώτη τον, τον βγάλει μια φωτογραφία τώρα, τον βάζει δίπλα στο λεξικό στη λέξη Βαλεριάννα. Είναι στάνταρ δεν είναι, είναι σε μια κατάσταση. Νιρβάνας Να αρχίσει τα κουμπιά, σίγουρα. Λοιπόν κάποια στιγμή είναι έξω, και έχει έξω το, στο τέλο τη εκδήλωση. Έρχεται μια μηχανή, εφόρα, μπροστά από τον Κράτα μια το... Α, όχι. και του λέει, του λέει από πίσω «Παναγιά τηλεβαζάνη, κάνει αυτός έτσι μία» «Ναι, γάζε τους όλους και τον Τσίπρα» του λέει <laughs> «Μιλάμε για το γέλιο, όχι αστεία» «Αυτός και μείνει παγωτό βέβαια» Αν αρχίσουμε να βυζητούμε την ίδια την κοινοβουλευτική δημοκρατία τότε στη πραγματικότητα δημιουργούμε συνθήκες απόλυτης σύγκρουσης γιατί χαλάμε τον βασικό μηχανισμό κεντρικών επιλογών και επιλύσσους και διευθετ Τον κατευθύνσεων που θα πάρουν. Άκουσα το Βορύδι τώρα που είπε δεν μπορούμε να αφισβητήσουμε τη δημοκρατία. Προφανώ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για το Βορίδι είναι δημοκρατία. Τώρα το άτομο, τι είναι δημοκρατία για το Βορίδι είναι μεγάλη κουβέντα. Ο Βορίδι γνώρισε τη δημοκρατία με ένα τσεκούρι στα χέρια, φαντάσου. Αν ξεκινά από αυτό, υπάρχει ε, συνέχεια ή αναμενόμενη. Αυτό μάλλον είχε βάλει ένα γιώτα πριν το μικρό Δήμιο αλλά τέλο πάντων. Τώρα δηλαδή να περνά χαριστικέ τροπολογίε για του συμμέτερου μέσα σε άσχετα νομοσχέδια, σε νομοσχέδια για του πάρου σα. Αυτό είναι δημοκρατία. Για το βοήδι, ενώ για να βγάλει τα, τα μάτια στο σύνταγμα να βαρώνει τον κόσμο γέρο, νέου και παιδιά. Αυτά για το βοήδι είναι δημοκρατία. Καλά, για τη διερμηνία δίνει καθένα τη λέξη δημοκρατία. Δεν ξέρω το ξέρει, αυτή τη στιγμή έξω από το Υπουργείο Διοικητική Μεταρρύθμιση κάνουν κινητοποίηση καθαρίστριε. Ποιε καθαρίστριε, αυτέ που θα έπρεπε να βαρουφάξουν την πρώτη μέρα. Αυτέ πού θα ήταν στο πρώτο νομοσχέδιο. Ναι. Στο πρώτο νομοσχέδιο, ξέρει. Εντάξει, το πρώτο νομοσχέδιο και εσύ τι πότε το θε. Την πρώτη μέρα το θε το πρώτο νομοσχέδιο. Και θα μα πει πότε θα βάλουμε και τα νομοσχέδια. Ε, όχι κύριε. Μπορεί εγώ το πρώτο νομοσχέδιο να θέλω να το κάνω σε 6 μήνε, σε 10. Μπράβο στου καθαρίστριε που ξυπνάνε για αυτέ. Ja, yeah, yeah. ti, na nas, da si, su, la, emas. το ηχητικό τώρα, την κυριτικά πολύ η θεία μου η Άννα, η αδελφή του πατέρα μου ήταν στη φυλάκη σαν δέκα χρόνια η οικογένειά της κάθε πρωί ξυπνούσε χωρίς να ξέρει αν είναι η μέρα αυτή που θα την καθαρίζουμε, mm. πέθανε πριν τρεις μήνες και πήρα απλά για να την θυμηθώ Πάνι στις μάχες Ελίστα κελιά μας Του λίτρομού σου i ora na ty Kjo what <laughs> did